101,5 FM Stereo Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά γάμο, το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο. Να, να σα βγάλω στον δρόμο να πάτε με το πάρτι του καροτσάκι με το χέρι και να το μετάξετε στην Ψιτάλια Στα παπάρια. Αυτή έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμο αυτού του κράτου. Αναγιαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά. Ολόκληρες πόλει. Δεν έλαπα. Γέλα σου λέω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 Οπα! Σαμπούρ, Σαμωρι! Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι Οπα! Το βροέφυρα, εσύ τσούμο! Βαλκανικά, βία, είδε τα γρέμματα Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα το ράδιο Άρτα στου 101,5. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε με την εκπομπή στον τοίχο. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Γλυκά δεν ξέρω, αναρωτιέμαι κι εγώ ποιο είμαι. απαξάπαντες. <Κι> απαξάπαντε. απαξάπαντες, ενταξει απαξάπαντε, εσείς ξέρετε <Κι> 2 αν Θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση. 2681 <Κι> Καλημέρα στους φίλους που ακούνε εκτός εμβελίας από το ιερό Ιντερνέδιο hey. Καλημέρα Έφη, hey. καλημέρα Μιχάλη hey. Καλημέρα Αντώνη, στη Θεσσαλονίκη hey. Έφη δεν νομίζω ότι θα σου χρειαστούν τα ρώσικα hey. Hey. Εκτός και αν γνωρίζεις γερμανικά ήδη Καλημέρα στην Κοζάνη, στον Κώστα και σε όλους τους Κοζανίτες εκεί πέρα. ανακούνε ακούνε και αν δεν ακούνε πάλι, καλημέρα. Καλημέρα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Καλημέρα στους δημόσιους υπάλληλους. Έ, καλημέρα σε όλους. <laughs> Ζωτήκαμε. Σιλά Λαλήσαμε. Κυρία μου και κύριέ μου, δεν ξέρω αν πήρες ε, μυρουδιά Χθες, προχθές ε, τέλος πάντων Ήρθαν Γερμανοί, βολευτές Ναι Και ε, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Οργανισμού Νεότητας Ελλάδα, Του Οργανισμού... Ε, σ, με, για ένα πλαίσιο έρχονται πάντα. Επήγαν στην ε, ε, ελληνογερμανική βολή Εδώ στην Ελλάδα Και συζήτησαν και κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυριέ μου, μου Ο... Ο, το πρωτοκλασάτο Το πρωτοκλασάτο σου λέει ο του, του ΣΥΡΙΖΑ Ο, ο, ο το κύριος Δράγασάκης Διαβεβαίωσε Κάτσε να δούμε κάποιος μας καλύτερα περίμενε περίμενο Ω καλός το παιδί ορίστε παρακαλώ Καλός τον όμορφο τον άντρα τον Αψλό <Το <se> Προσπαθώ Λάγω Για πες μου το Ναι Ναι Α είσαι ψηλός και όμορφος Και έχεις και ωραία φρύδια Για παρέ φορά το βουνό Και μάζεψε αφήδια Λαλείς αδερε Είμαι όμορφος Είμαι καλά <laughs> Έλα, άκου. Έλα, γεια, φιλιά, γεια. Είμαι ψηλό που πε ένα πείμα. Καλά, σου λέω έχουμε λαλήσει τώρα. Ο άλλο γράψε πείμα πολύ, πολύ πρωί-πρωί Είμαι ψηλό και όμορφος. Είσαι ψηλό και όμορφος. Και έχει ωραία φρύδια. Και πάρε φόρα από το βουνό. Και και ναι αυτό που σκέφτεσαι εσείς αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω και μάζεψε απίδια ο κύριος Δραγασάκης πω πω κυρία μου και κυρία μου είπε στους Γερμανούς ομολόγους του ομολόγους του διαβεβαιώστε τον γερμανικό λαό ότι θα έχετε στην Ελλάδα μία αξιόπιστη πολιτική δύναμη όταν γίνουμε κυβέρνηση η κρίση είναι δική μας δεν φταίνε οι γερμανούλιδες και οι ξένοι για τα προβλήματά μας Λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα Εάν δεν το πήρατε χαμπάρι Κάποτε Είχαμε το Φόν Φονδρυ... Δημητράκη. Τώρα έχουμε το Φόν Δραγασάκη. Το Φόν Δημητράκη φαντάζομαι Ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει δει αυτό το έργο του Ψαθά Λοιπόν Όπου Μελίγα λόγια όσοι δεν το έχετε βρει ψάξτε το να το βρείτε Ένα ε, ανθρωποϊδές το οποίο ήθελε όνει και καλά να γίνει πολιτικός στην Ελλάδα. Ε, Ήταν και ε, ο λίγον πολύ μαλάκας δεν τον ψήφιζε ο κόσμος και βρήκε ευκαιρία στην κατοχή και έγινε το και έγινε και βουλευτής, υπουργό επικατοχής. Αυτή η λίγα λόγια είναι η ιστορία του φόβου Δημητρακη. Όμω ε, ξέρετε τι θέλω να σα πω, δεν θέλω να σα πω τίποτε προσωπικά για το φων ε, για το. Ναι, για το... Για το Φόν ναι θέλω όμως, θέλω όμως Να σας πω Να σας μεταφέρω Τι είπε ο Ψαθάς Για το Φόν Είμαι Με συγχωρείτε για το Φόν Δημητράκη που έγραψε πριν Το έγραψε το 46, Το 1946 Ακούστε τι είπε ο Ψαθάς Όχι τι λέμε εμείς Αρλούμπες μπορεί να λέμε Ακούστε τι είπε ο Ψαθάς Τύποι προδοτών Υπάρχουν πολλό λογιών ο Φόν Δημητράκης είναι στιγνός προδότης που τραβά το δρόμο του με πλήρη συνείδηση του έργου του. Είναι ο κομικοτραγικός Ρωμνιός πολιτικάντης που τους ειρηνικούς κέρους απέτυχε και γελιοποιήθηκε ικτρά ζητώντας την ψήφο του λαού. Κι όμως τον καίει πάντα ο καιμός να ανέβει. Έναν τέτοιο τύπο είχα υπόψη μου να ανεβάσω στη σκηνή, τοποθετώντας τον μέσα στην κατοχή είχα την ευκαιρία να τον αναπτύξω να, τους, να τον φωτίσω γιατί τους ανθρώπους αυτούς που τον καιρό τη ελεύθερη ζωής προσέξτε αποδοκίμασε και γελιοποίησε ο λαός ήρθε να αποζημιώσει η μεγάλη ευκαιρία σε εισαγωγικά που παρουσιάστηκε τα υπουργεία οι νομαρχίες, οι δήμοι τα καβάλισε ο καθένας Αρκεί να ήταν πρόθυμος να πουλήσει την ψυχή του στο διάολο Την, ψι... την πουλήσαν πολύ, που τους έκανε ο καημός της εξουσίας Πρόσωπα απίθανα και γελία στα αξιώματα Την ώρα που ο ελληνικός λαός αγωνιζόταν τον υπέρτατο αγώνα για τη λευτεριά του <Το> Αυτά είπε για το χαρακτήρα που έγραψε ο ο ψαφάς Δημι... για το φων Τώρα φο! αν σας θυμίζουν εσ... εσάς το φων Δραγασάκι και το φων Αδονιδάκι, δεν φταίω τίποτα εγώ. Παρακαλώ. Καλημέρα! Ναι, ένα παλικάρι. Για τι έγινε. Τι έφυσε, έφυγε. Άμα είναι απλή, εντάξει, γιατί την άλλη τη φοβόμαστε. Έχεις απολύτερο δίκαιο, μπορείτε να ψαναπαιζουν το... Ναι. Α, ναι, ναι, ναι, αυτοί που πρόβλησαν την Να σε καλά φίλε, περαστικά. Να σε καλά, περαστικά, περαστικά. Δεν μου λες γρήπη τώρα γιατί όταν ακούμε γρήπη να πούμε τρέχουμε σαν τα ζωντόβουλα εδώ. Είναι η Φόν Δημητράκηδης εδώ, η Φόν Τραγασάκηδη άλλο να σου πω εγώ όπως μου είπε εδώ και ο Αντώνης, περαστικά Αντώνη ακόμα και ο Χίτλερ λέει ποιο είναι το είδος του ανθρώπου που το ρωτήσαν που συχαίνεσαι είναι αυτοί λέει που πρόδωσαν τη χώρα τους έλα μη μου λες τέτοια τι άλλο θες να σου προσθέσω εγώ για το για το Φόντραγασάκι μεγάλε πήγε σου λέω το γλύψιμο πήγε το γλύψιμο γόνα γόνα που λέμε εδώ στο χωριό μας λοιπόν σε ποιου, σε ποιους αυτούς που ε, ε, ε, Παρακαλάνε, παρακαλάνε οι αριστεροί τύπου Φόντρα Γασάγκη να, του, να τους δώσουν την εξουσία. Αλλά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ορίστε παρακαλώ. Ε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά φίλε Ο, ο πολιτικός είναι καθρέφτης του ψηφοφόρου του Και τώρα θα βγουν Γι' αυτό δεν, δεν περίμενες να ακούσει Τι έχω να σου πω παρακάτω δεν, δεν περίμενες Έλα ρε μην ακούτε αυτά ρε Αυτά είναι διαδόσεις του κακού Καπιταλιστικού συστήματος Εναντίον της αριστεράς Που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ Διότι δηλαδή είναι αριστεροί οι άνθρωποι Τα έχουμε τα ξαναπεί αυτά Και όπως και τις άλλες φορές βλακόμουτρο. Παρανόησες Παρανόησες σου λέω Δεν έγινε τίποτε τέτοιο εκεί πέρα Δεν έκλειψε ο Φόν Δραγασάκης Τους Γερμανούς Δεν ξεβρακώθηκε άπατα ο Φόν Δραγασάκης Βλάκα έβλάκα! Ε, τι έγινε ακριβώς Θα σου πω εγώ τι έγινε Την ώρα που, να πούμε, που είπαν οι Γερμανοί τα δικά τους Where? Σηκώθηκε ο Δραγασάκης oh διότι έχει παράδοση ο δραγασάκης από τον μου ξύπνησε μέσα του ο γουργαπόταμο και η αλαμάνα! Η άλλη μάνα, κάποιοι κάποι ξύπνησε μέσα του τέλος πάντων! Και λέει στους Γερμανούς νίχρε, νίχ Τι είπατε ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε που ήρθατε μέσα στη χώρα μου, η οποία την οποία ξεζουμίζεται, στην οποία πεθαίνουν άνθρωποι! Άσυμα, <συμίσαι> πεθαίνουν άνθρωποι! Στην οποία έχουμε δύο εκατομμύρια ανέργους Στην οποία το, το, το, το, το, το, το Χέστηκαν οι Γερμανοί μεγάλα από το φόβο τους Όταν λέμε χέστηκαν από το φόβο τους Βλέποντας το φόνο τραγασάκι Να τα παίρνει στο κρανίο Και δεν έφτανε αυτό Σηκωθεί τα πάνω ρε τους λέει Σηκωθεί τα πάνω Και όλοι μαζί, όλοι μαζί εδώ θα τραγουδήσουμε τη Διεθνή, θα σας τιμωρήσω. Έλα του λένε οι άλλοι ρε παιδί μου. Ε, please του λέγαν Please είναι γερμανικό, όχι. Αλμπούχτεν ξέρω εγώ, μην μας κάνεις τέτοια βασανιστήρια φαντραγασάκι μου. Λοιπόν. Όχι ρε, εδώ ρε τσογλαναρέι. Έτσι τους είπα ακριβώς, τσογλαναρέι. Μαζί μου θα τραγουδήσουμε τη Διεθνή για να δείξουμε στον κόσμο τι εστί αριστερό και δύσι αριστερό. Και σηκώθηκαν και έγινε το εξής. Strömt herbei, ihr völker Schalen, Himmerein in das deutsche Land und schnechtet dann die Deutschen und stellt sie an die Wand. Strömt herbei, ihr fremden immer rein in unser Land auf der Gott. Wir Eins mit den da begann der Feldherr 3 in sich ein Und von Rhein bis Spree und Helbe, Deutschland als Sozialstation. Zur Salvation. Wenn nicht alle nee. Zeiten trüben, kommt genehm ein neuer Schwall. Sei in Flügel, sei es in Zügen, Babylon ist überall. Strömt herbei, ihr Völker, die Paaren. Μάθος. Δεν μίλαγα σεβόμενος την αγωνιστική αλλά μέχρι και τη διεθνή ρε, τώρα με, μπορεί να με πείτε ομοφοβικό αδερφίστηκα τη λένε ρεπούση ρε, μου έλα παρακαλώ Por lo menos date yeah. cuenta, dana yeah, yeah. mí por favor. Me deja mi de Tú me estás dando mala vida. Ya dice la trame corazón, yeah. Yeah. porque trato yo también. Cuando tú me hablas, un cabrón. Su cani edipo si. Εσένα τώρα ότι είπε ο Δραγασάκης ότι φταίει ο ελληνικός λαός για την κρίση και δεν φταίνε οι τραπεζίτες και αυτοί όλοι δεν είναι τεχνητή η κρίση για να κονομάνε οι Γερμανοί και οι τραπεζίτες για να κάνουν το πείραμα τέλος πάντων τα έχουμε με τα αυτά όλα μα, μα είναι αριστερός ο Δραγασάκης Πώς είπες δεν έχει καμιά διαφορά με τον Άδωνη Έλα ρε με μου λες τέτοια να πούμε Φων Δραγασάκης, φων Αδονάκης, πήξαμε στα φωνάκια! πίξαμε τι σου, μη σου, κάνει τίποτε εντύπωση μεγάλη. Απλά εμείς θα επανέλθουμε στη βιασύνη μας, βιαζόμαστε. Άιντε, για κάντε εκλογές, ψηφίστε. Μπορεί να πάρει 95% ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε και το κούρεμα του αγαπημένου αρχηγού Αλακίμ. Τα μάθατε στην Κορέα, ε, όλοι και οι Κορέοι τώρα, οι Κορέοι εκεί, οι Βόρειοι οι Κορέοι, κουρεύονται σαν το Γκίμ. Είναι το κούρεμα του αγαπημένου αρχηγού. Θα και εμείς θα κάνουμε το, το κούρεμα του αγαπημένου Αλέξη εδώ Άιντε ρε παιδιά Εμείς γι' αυτό βιαζόμαστε Άιντε ψοφίστε να τελειώνουμε Να πάρει 95 99 110 να πάρει Τι σου κάνει εντύπωση ρε μεγάλη Για δες την πορεία του κάθε δραγασάκι Δες την πορεία του κάθε δραγασάκι Δηλαδή αυτά που σου είπε πριν 70 χρόνια ο ψαθάς Τόσα δεν είναι Λοιπόν υπήρξαν άνθρωποι πριν από μας που όχι απλώς έβλεπαν το, το τώρα και το μέλλον τους λοιπόν και τα, τα, και τα ζήσαν στο πετσί τους τα είπανε τα αποτυχημένα ανθρωπάκια της ζωής οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα είδαν φως και μπήκαν είναι το, το, το αντίστοιχο που μου είπε πριν χρόνια εδώ ένα φίλο, πολλά χρόνια Ποιο σοβαρός άνθρωπος δεν θα απανασχοληθεί με την πολιτική όταν έχεις την αγωνία για το αύριο μέσα, Όταν έχεις μέσα σου τη δημιουργία Ποιος θα παρασχοληθεί με την πολιτική Όπως την κατάντησαν στην Ελλάδα Γιατί τι είναι η πολιτική Αυτά με το φόνδρα γασάκι Βέβαια εγώ σας είπα Σας το τονίζω ότι παρανοήσατε Σας είπα την αλήθεια Παρακαλώ Έλα κακέ, έλα Είσαι κακός, θα κόλαση, έλα, γεια σου Θα σου βάλω ρε, εσύ μόνο με φρόσο συνέρχεσαι, έτωτι, γεια με μα τρελαίνες εσύ, είσαι ποταμίσιος, έλα, γεια σου Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου ρε φίλε, γεια σου τους τοπικούς βουλευτές τους ξέραν μια χαρά, μήν σκιάζεσαι Πήγαιναν στα γραφεία και καθόταν ουρά για να διορίσουν το παιδί Για να το δούμε, το παιδί του κόμπ Για να το βουλέψουν πότι Μια λευκόρα Λοιπόν που λες σε μου Αυτά με το Φόντρα Γασάκι Και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γερμανός, παρακαλώ Απάντησε στο φόν Δραγασάκι, στην Ευρωβουλή για το θέμα των αποζημιώσεων και για τις θηριωδίε στην Ελλάδα. Ακούστε τι απαντά τώρα, Όχι ο φόν. Ο κάθε. Τι... Μην αγμή στέκεστε, εγώ σα είπα την πραγματικότητα με το φόν Δραγασάκης. Ναι Ακούστε τώρα τι λέει ο πραγματικός Γερμανός, ο πραγματικός SS τώρα, έτσι. Ο πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Ευρωβουλή για το θέμα των αποζημιώσεων για τις ναζιστικές θεριωδίες στην Ελλάδα. Είπε λοιπόν ο Γερμανούμπας «Ξοφλίσαμε τα χρέη μας με τη συμβολή μας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Θα σας ζητήσω να στρέψετε το βλέμμα σας στο μέλλον σε μια ενωποιημένη Ευρώπη» Και στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε Αυτά είπε ο πρόεδρας ο Γερμανός Έτσι Διαφέρουν σε τίποτα Από αυτά που σου λέει Ο πρόεδρας της κυβέρνησης εδώ Ο Σαμαρός, ο, ο Σαμαρογερμανός Για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Διαφέρουν σε τίποτα Και βέβαια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα α, Ομιλούμε Υπάρχουν ουσιαστικά Ας πούμε δύο παρατάξεις Υπάρχει μια εκτρίμιο Η οποία είναι αντίον αυτής της κατοχής και η απόλυτη πλειοψηφία είναι υπέρ των Σαμαροβενιζελοκουρέλο όλων αυτών, δραγασάκιδων, για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Φάτειν λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μεγάλε. Λε! Ο ταλέπορος, δηλαδή είναι να λυπάσε το Χίτλερ έτσι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. βλέπει την άλλη μεγαλία του δικόλου Είναι μεγαλύτερο το να ακολουμέρει Έλα δεν αλλάζει το δικόλου μεγάλε Ίδια είναι Λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα Και τώρα όλα τα άλλα Και οι σωτήρες Ρε παιδιά έκανε ένα λογαριασμό τώρα εδώ Για να καταλάβεις δηλαδή ε, με τις δημοτικές εκλογές πως λέγονται τέλος πάντων αυτοδιοκητικές πα, πα τρέλα μου έρχεται λοιπόν εδώ ξέρω εγώ κατεβαίνουν 5-6 δήμαρχοι έτσι δεν είναι ε, αυτοί πόσοι στο ψηφοδέλτιο έχουν 50 άτομα λοιπόν ε, δηλαδή 5-6-30 300 κεβάλλε είναι οι σωτήρες που θα με σώσουν εδώ μόνο ας τις συνομαρχοί πως τις λένε τις άλλε ε, παραπέρα περιφερειακές δεν θα είναι και άλλοι τόσοι εκεί να πούμε. δηλαδή Χίλι και βάλε εδώ θα, θα με σώσουν μεγάλε Θα με σώσουν δηλαδή τι ανάγκη έχω εγώ; Αυτοί όλοι άμα βγουν μπροστά να πούμε Και προτάξουν τα στήθια τους Μερικοί δεν έχουν δηλαδή. Έλα με αυτούς που έχουν <laughs> Θα με σώσουν <laughs> Δεν έχω άλλο Δεν μπορώ άλλο Αυτά σου είπε ο Γερμανός Και σε ρωτάω Διαφέρουν σε τίποτε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Και για τα οράματα του μέλλοντο. Στην ενοποιημένη Ευρώπη από αυτά που σου λέει ο Σαμαράς ας πούμε Διαφέρουν σε τίποτα Όχι, όλοι παλεύουν και βιάζονται για την ολοκλήρωση Μπορείστε παρακαλώ Έτσι, η... Ωραίος του τηλεακροατής Μου λέει περίμενε να δεις μου λέει, Αυτά τα οποία ερχόταν εδώ Και ε, επιδοτήσεις Και όλα αυτά τα πράγματα Θα έρθει η μέρα που θα τα ζητήσουν πίσω Και θα σου πούνε όχι μόνο σου Σου τα χρέη με αυτά Αλλά μας χρωστάς κιόλα Και θυμάμαι εκείνον το φίλο που πριν ένα-δυο χρόνια ξεκινώντα αυτή η ιστορία Μου είχε πει κοίτα να δεις, μου λέει Αυτή στο τέλο. Θα βάλουν να τους πληρώσουμε και τις σφαίρες με τις οποίες μα σκοτώναν ε, Και δεν έχει άδικο άνθρωπο ε, ε Όμως κυρία μου, κυριέ μου και αγαπημένο Μελινόπουλο Τώρα μην ανησυχείς Φόντραγαζάκι και σκεφώνε Τώρα <σ Michaels> έχουμε το Φόνθροδοράκι Όλα σε άκι είναι ρε Πούσι μου, παρακαλώ Φύγει το μπάγκαλο Φύγει ρωχό Τι να σου πω Τι να σου πω Έλα με με το μάγκαλο, yeah, for... <toss <toss <toss <toss yeah, ναι βοηθάει ναι Προσέλαβε τον μπάγκαλο για παραγωγή φυσικού αερίου ο Ομπάμα Ναι σου λέω Τώρα είπαμε έχουμε το φόντραγασάκι Ας το ξέχνα το Παρανόησες, σου λέω Εγώ στην την έπαιξα την πραγματικότητα Και τραγούδισε και τη διεθνή ο άνθρωπος Εις την γερμανική Λοιπόν Τώρα έχω Καλά ήρθε ο Θοδωράκης εδώ Λοιπόν ο Θοδωράκης φόν Αυτό είναι φωνάκι ξέρεις Φόρεσε να πούμε γαλότσες Πήγε μου Να συνονοήθηκε με τις γελάδες Και φυσικά κυρία μου και κυρία μου Ο άνθρωπος ε, Στα Γιάννενα ε, Που είναι και η πόλη των εθνικών ευεργετών Τέλος πάντων Τα, τα Ιωάννηνα Λοιπόν καλοί νέους ευεργέτες Πρόσεξε Οι οποίοι θα υιοθετήσουν χωριά Άτσα Έλα Κατάλαβες πως δουλεύουν για την work ή για συστήματα προ-work και θα δώσουν υποτροφίες όλα πρέπει να τα κάνουν με ελεημοσύνη μεγάλη. πρέπει να ζήσεις με ελεημοσύνη χτες έγραψα ένα άρθρο το οποίο δεν πολύ άρεσε στους φίλους για αυτή να ομολογείς την αλήθεια τον αλληλέγγυο δούριο ύπο και λέω την δική μου γνώμη ότι όταν σταματήσουμε να είμαστε φιλάνθρωποι γιατί φιλόζοιας παραμείνουμε αλλά αν σταματήσουμε να είμαστε φιλάνθρωποι και γίνουμε συνανθρωποι, τότε θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Αλλά βέβαια δεν συμφέρει τους εξουσιαστές και αυτούς οι οποίοι είναι καβάλαστάλογου να είναι συνανθρωποι, τους ενδιαφέρει να είναι φιλάνθρωποι. Να ζήσουμε εμείς από τη φιλανθρωπία τους. Το παιδί σου να ζήσει από τη φιλανθρωπία του, του φιλανθρώπου, του αφήρματο το οποίο έφτασε εκεί που έφτασε πατώντας επτώματα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά Δεν υπάρχει φιλανθρωπία Τέλος Η φιλανθρωπία είναι ανακάλυψη Των, ε, το, των κάθε είδους εξουσιαστών Για να μην εξεγερθεί ο πινασμένος. Γιατί ο πινασμένος Κάποια στιγμή Δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο Θα σου φάει το λαρίγκι Οπότε με ψίχουλα τον κρατάς εκεί στη γωνία Τέλος Θα μα πει τώρα ο Θοδωράκης Ο Θοδωράκης ρε να υιοθετήσουν άλλοι εθνικοί ευεργέτες, χωριά και να δώσουν υποτροφία στα παιδιά σου. Διότι, μας είπε ο Θοδωράκης, η κοινωνία και η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να, να βρει τρόπους, προσέξτε, αυτά τα λέει ο ηγίτορ του ποταμού, να πείσει, λέει, του Ζάπλου, τους Έλληνες, ότι η προσφορά, η ευεργεσία, η επιστροφή των χρημάτων τους στον τόπο είναι προέχον ζήτημα αυτή την εποχή. Πλάκα μας κάμνης Θοδωράκη. Είναι επένδυση για τους ίδιους Τους συμφέρνει στα θεόρθια η πατρίδα Κατάλαβες Άιτε να έρθουν πάλι εδώ να έχουμε καινούριους συγκρούς Να έχουμε καινούριους αγγελοπουλαίους Όχι ότι δεν τους έχουμε και μέχρι σήμερα Κατάλαβες Για να ζήσει το παιδί σου μεγάλε Παρακαλώ Ευχαριστώ Ε, σε μία πρόταση όπως το λες μεγάλε. Έβαλε δύο λέξεις σε μία πρόταση. Συμφέρον και πατρίδα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μπαίνουν στην ίδια πρόταση αυτές οι δύο λέξεις συμφέρον και πατρίδα. κι όμω οι πολιτικοί του σήμερα σε τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Βέβαια, η πραγματική ζωή για το Φόντρα το Φόν Θοδωράκι και όλου αυτού δεν είναι η σκηνή που οι ματατζίδες κλωτσούσαν και έσερναν καθαρίστριασ που διαμαρτυρόταν στο Υπουργείο Οικονομικών για το αύριο του. πιο αύριο του, για το χτέ διαμαρτυρόταν πέταξαν με κλωτσιέ λοιπόν από το Υπουργείο των Οικονομικών είναι, τους τουρνάριους Με κλωτσιέ τώρα είναι άγριες ψάξτε τα δίτε τα στο ειντερνέδιο δεν έχω εικόνα να σας τα δείξω τις απολυμμένες καθαρίστριες που συγκεντρώθηκαν για μια ακόμη μέρα να διαμαρτυρηθούν αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι φιλάνθρωποι οι εξουσιαστές όσους εγείρονται όχι εξεγείρονται απλά εγείρονται για να διαμαρτυρηθούν φαντάσου τώρα λοιπόν ότι α, με τα ψίχουλα που θα δώσουν οι φιλάνθρωποι θα τους κλείσουν το στόμα θα αργοπεθαίνουν και αυτές όπως όλοι μας και οι φιλάνθρωποι θα συνεχίζουν με τους φόν του τους φόναδονάκηδες την αγαστή εργασία τους. Μεγάλε, θέλεις δε θέλεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορείστε παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Σας λέγαμε χθες γι' αυτό το θέμα. Τους ανακοίνωσε ο Μητσοτάκουλας, ο ιός Μητσοτάκουλας, ότι θα τους, θα τους βάλει λέει και τους δημόσιους υπάλληλους των ΟΑΕΔ για να παίρνουν 340 ευρώ. Oh. Να τι κατάλαβες μεγάλη, αυτή είναι η φιλανθρωπία. Oh, και ο οποίος είχε γράψει ένας uh, παλαιός με πολύ μυαλό, oh. νομίζεις ότι το Ταμείο Ανεργίας το δημιουργήσαν επειδή ενδιαφέρονται για σένα. Oh. Όχι. Yeah. Και σε άλλες εποχές. Oh. Ήταν χορτασμένες οι εποχές όταν τα έγραφα αυτά. Oh. Όχι, το Ταμείο Ενεργεία το δημιουργήσαν <Breakfast> για να μην του πάρει παραμάζωμα. Γι' αυτό κάνουν και τι φιλανθρωπίες Συμμετέχοντα τώρα στο παιχνίδι και εκκλησίε και φιλόπτωχα ταμεία, όπω τα λένε, τα κάτι κυρίε με κάτι κότσου εκεί απάνω σαν καμπρουλάχανα. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν είναι φιλάνθρωποι. Εσύ, μεγάλε, μπορείτε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. ναι, μη φοβάσαι μεγάλε, δεν αγιάζω εγώ με τίποτα ναι. Δεν τους χαλάω, δε, δεν τους χαλάω τη σούπα των χριστιανών και όλων των, α, των καλών ανθρώπων ναι. Δεν μπορώ και δεν αγιάσω εγώ. Αλλά όμως μεγάλε, αυτή είναι η πραγματικότητα η φιλανθρωπία λοιπόν βλέπεις κάτι κυράτσας με τον κότσο, τον κότσο σαν καμπρολάχανος σου λέω Δυο μέτρα κότσο με την Αλεπούτη Γούνα η οποία είναι από το 1942 να πούμε Την οποία είχε πάρει ο μπαμπάς ε, που ήτανε μαυραγωρίτης Και τη φορά η κυρία είχε κάνει φιλανθρωπία Θα ζήσεις με φιλανθρωπία από εδώ και πέρα αν δεν το πήρε χαμπάρι Με φιλανθρωπία θα σου εμβολιάζουν το παιδί Με φιλανθρωπία θα σου πηγαίνουν το παιδί στο σχολείο, να, θα δίνει πώ είπε ο Θεοδωράκη, να έρθουν οι Ζάπλουτοι Έλληνε να δώσουν ε, υποτροφίες Με φιλανθρωπία, δεν ξέρω, σπίτι αποκλείεται να έχει γιατί το σπίτι ω στοιχείο θα στο πάρουν. Δεν φτάνει μέχρι εκεί η φιλανθρωπία τους Η φιλανθρωπία τους φτάνει μέχρι εκεί που σου επιτρέπουν να ανασάνει για να τους ψηφίσει. Διότι όπω έχουμε μάτα ξανά υπή, τον δημοκρατικό φερετζέ. Και τούτος εδώ μου λέει ότι έχει ένα όνειρο Τι, <Τι> όνειρο έχεις ορίστε Ω. Ω. Ωραίο ναι. <Τι> Σωστός Σταματήστε να λυπάσετε τους ανθρώπους Είναι απάνθρωπο Να λυπάσετε τους ανθρώπους Και να πούμε και κάνατε Εδώ να, να κάνουμε εντύπωση Πως κάνει ρε παιδί μου ο βουλευτής Που λέει στη βουλή τα πείματα. Λοιπόν ε, λέει ας πούμε όπω είπε και ο Σικελιανός Λέει τώρα ο Βλάξ μες στη Βουλή Να κάνουμε και εμείς μια εντύπωση Να σας πούμε λοιπόν ότι μια Αρχαία Κινέζικη παροιμία Λέει ότι Μη δίνεις έναν ψάρι Στον παινα... ένα στο πεινασμένο Μάθε τον να ψαρεύει Αν τέτοια έλεγαν οι Κινέζοι Γι' αυτό <laughs> Γι' αυτό αγόρασε Κόσκοδη τον Πειραιά Τώρα Τώρα ε, ε, το, ε, έβλεπα ότι εκεί το, το κομμάτι όλο που είναι το μνημείο των ε, Σαλαμινομάχων Λοιπόν ε, το έχει πάρει η Κόσκο Ερε εκεί να πούμε θα γίνει Την πραγματικότητα λοιπόν των σφαλιαρών και, και κλωτσοπατινάδας που έφαγαν οι απολιμένες καθαρίστριας Δεν πρόκειται να στην πει κανένα Φων Φων Δραγασάκης, Φων Δωροθροδωράκης, Φων Όλοι λοιπόν κυρία μου και κύριε μου Θα αντισταθεί ο Δήμος Αθηναίων ΑΠΑ πα αντίσταση θα κάνει λέει ένδικα μέσα για την ε, ενάντια στην πόλη των προσφυγικών της λεωφόρο Αλεξάνδρου. Ε άμα δεν τα κάνει τώρα που είναι προεκλογική περίοδος πότε θα τα κάνει Έλα βάραμε, ρίξε μου και άλλη μία Μ' αρέσει ο πόνος Μ' ο πόνος Λοιπόν είναι παράνομα σύμφωνα με το άρθρο 20 του συντάγματο, οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις καταθέσεων που κάνει εφορία. Εκεί αν είναι... Ποιος το λογαριάζει το Σύνταγμα. Αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά σε ένα μήνα, λέει, θα το απαντήσουν. Τι δεν πάνε λέει, ρε, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ε, τι είναι, πα, είναι παράνομα με τη Σύνταγμα. Συμφο... Ποιος το, το, το, το, το, το κάνει κακά το Σύνταγμα τώρα. Πλάκα μας κάνετε να... Εδώ να πούμε τώρα έχει φόνιδες φων, φων, όλου. Ορίστε. Ναι, ναι, είδες τι κομικοτραγικό είναι αυτό και τι αντίφαση έχει Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Είναι νόμιμες αλλά αντισυνταγματικές Ε θα να το, το καταλάβει αυτό Όμως πρέπει να εμπεδώσεις αυτά που σου είπε ο Φόντρα Και βέβαια να εμπεδώσεις και την πρόταση του Θεοδωράκη για το γάλα Προσέξτε πόσο απλά είναι τα πράγματα όταν είσαι ικανός Η Γείτορ, λοιπόν Είπε λέει για, το... για τη διάρκεια του γάλακτο. Είναι απλή λέει Απλά τα πράγματα Όλες οι συσκευασίες να γράφουν Αν είναι ελληνικό ή ξένο Βεβαίω. Βέβαια ο Θοδωράκης Δεν γνωρίζει ότι Για να τραφεί μια βουβάλα Στην Ελλάδα για να την αρμέξεις, Λοιπόν Το κόστος είναι 10 φορές περισσότερο Και παραπάνω από ότι ένας Ουλανδός Οπότε και το γάλα Λοιπόν θα είναι και 3 φορές Και 4 φορές παραπάνω Ελληνικό, αυτό που θα γράφει ελληνικό Πάνω από το Ολλανδικό Αλλά είναι πισιλά γράμματα Για το φόν αυτά, παρακαλώ Καλώς yeah. εσύ το θεωρείς αριστερό τώρα, <συμήνω> εσύ το θεωρείς... <συμήνω> <συμήνω> <συμήνω> <συμήνω> ναι. Money is συγγνώρισμα. Καλά, Καλά, εντάξει. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. <συμήνω> λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Αφού εσύ πιστεύεις... Ότι ο Δραγασάκης είναι αριστερό, από σήμερα και μετά λοιπόν θα με φωνάζετε Λουτσιάνο. Είμαι ο Λουτσιάνο Παβαρότη. <Ρι> γιατί ρε παιδί μου, αφού είναι ο Τσίπρα, δηλώνει αριστερό ο Τσίπρας <Ρι> ο Δραγασάκη, ευρύτερο αριστερό ο Χεοδωράκη, εγώ γιατί να μην είμαι ο Λουτσιάνο. <Ρι> ο Λουτσιάνο Παβαρότη. <Ρι> Βέβαια θα μου τέριαζε το Παβαρό Παβαρότογλου περισσότερο, ποντιακό, αλλά τσίπαι με, δεν θα με τρελάνει τώρα. Είναι δυνατόν να εντάσει. Μορφές σαν του μορφές λέμε τώρα Είναι και μορφή έξαλλη ο Δραγασάκης Να πιστεύεις τώρα εσύ ως έξυπνος άνθρωπος Ότι ο Δραγασάκης επειδή δηλώνει αριστερός Ή ο Τσιπράκης ή ο Θεοδωράκης Της ευρείας αριστεράς είναι αριστερή Είναι δυνατόν τώρα Δηλαδή μη ζουρλαθώ εντελώς Και βγάλω καμιά άρια εδώ και πνίξω το μικρόφωνο Έλα παρακαλώ Α στράβο <οί�> Ορίστε ρε Είμαι ο Λουτσιάνος <σμίλοι> Ναι είναι, ήταν ναι ακριβώς Είναι αριστερός ο Δραγασάκης Ήταν λέμε τώρα αριστερός ο Μπελογιάννης Σιγά μην ήταν αριστερός Και αυτοί οι τύποι παρακαλώ Αφ <σμίλοι> <σμίλοι> δε ρε Εσύ θα είσαι ο άλλος Ο πιο χοντρός Ο, ο τόσο το λέμε δεν <σμίλοι> Δεν είναι παιδί μου, ο χοντρός ο Λουτσιάνος θα είναι ο Παμαρότη. Εσύ θα είσαι ο Χωσέ Καρέρα. Ο Χωσέ Καρέρα. Ο Χωσέ, ο Χωσέ θα είσαι ο Χωσέ. Έλα ρε φίλε καλημέρα Έλα ρε φίλε καλημέρα Καλή σου μέρα και υπομονή Καλή σου μέρα και υπομονή Κατάλαβες μεγάλε <laughs> Το γάλα λοιπόν, το ελληνικό θα γράφει απάνω γάλα ελληνικό, θα κάνει ας πούμε το ένα λίτρο 10 ευρώ, ενώ το ολλανδικό μισό ευρώ. Και ο Έλληνας, ορίστε παρακαλώ. Έλα ρε δρακασάκης. Είδες γι' αυτό σου λέω, λέγε με Λουτσιάνο τέλος. Έλα γεια γεια Έλα ρε γεια. Από τώρα θεωρείς. Επειδή δήλωσαν αυτοί αριστεροί να πούμε Είναι αριστερός τώρα ο Τσίπρας και ο Δραγάς Τι να κάνω εγώ <Τι> Θες να σου ξαναλέξω κανένα απολυτίκιο εδώ να πούμε Για να πιστήσω ότι είμαι και εγώ ο Λουτσιάνο Παβαρότη Εκτός κι αν με βλέπεις σαν Μονίκα Μπελούτσι Ξέρω εγώ, δέσμε οπω όπως γουστάρεις Όπως γουστάρεις Παρακαλώ ο, Δεν ακούω Μπορείστε Παρακαλώ Ξανά παρακαλώ Βαρέθηκα να παρακαλώ έκλεισε το τηλέφωνο Κυρία μου και κύριέ μου Δεν φεύγε ρε ο Παπαθανασίου του Παπαθανασίου που διόρισαν στα πετρέλαια Παρακαλώ Παρακαλώ Αμάν, χωρίστε παρακαλώ Για άλλο, βούλωσαν οι γραμμές Χωρίστε βούλωσαν οι γραμμέ, παιδιά, δεν ακούγεστε Κάτι συμβαίνει Ρε τηλέφωνο Μας πλακώσανε οι συνωμοσίες Της CIA Βα, Κυρία μου και κυριέ μου Τον Παπαναθανασίου Που τον διορίσανε στα πετρέλαια Δε φεύγει ρε το Κιαμέτ να γίνει Πως είπε ο πασάς, Εγώ δεν βγαίνω απ' τα Γιάννενα το Κιαμέτ να γίνει, Ε είναι εκεί να πούμε Στο Σουλτανάτο του και ο το Τώρα και αρνήθηκε τη θέση Του βουλευτή ως πρώτος επιλαχών Γιατί ε, του πρώτου, ήταν πρώτος επιλαχών Διότι παρετήθη ο Άρης Ο Άρης ο παπά Ο Άρης ναι Λοιπόν και δεν ρε από τα πετρέλαια Που να τρέχεις τώρα σε βουλές Στα πετρέλαια είναι η μάσα Τι έπαθε Το τηλέφωνο είναι κάποιος που κρατάει ανοιχτό Έλα τηλέφωνο κα, Παιδιά τώρα ξαναεπανέ... όποιος θέλει να ας ξαναπάρει μάλλον λειτουργήσε το τηλέφωνο πάλι όποιος θέλει να ας ξαναπάρει κυρία μου και κυριέ μου ορίστε παρακαλώ Μουσική Δεν τίποτα εγώ με συγχωρήσε Μουσική Μουσική Δεν εσύ Δεν νομίζω Εσύ ναι αλλά εγώ παρουσίασα την πραγματικη σκηνή Έλα για yeah. Εγώ είδες εγω Μόνο το μοναδικό ραδιόφωνο που παρουσίασε Τι ακριβώς έγινε με το Δωραγασάκι Και φυσικά εσύ καλά κάνεις και σε απόγνωση Και τι άλλο νου μου ever Μπράβο φίλε Κυρίες μου και κύριοι Ξέραμε ως προσωνύμιο στην Ελλάδα Τους αρτινούς Γιατί να το κρύψουμε να άλλωστε Τους λένε ρατζόκολου. Να κι άλλος ένας νερατζόκολος εκπατρών ορμόμενος Ο Σπιλιωτόπουλος Ο Σπιλιωτόπουλος λοιπόν ο Άρης Έκανε έμβλημα του συνδυασμού του για τις εκλογές στη νερατζιά ε, Δεν έμειναν άλλα ε, Την ελιά την πήρε ο Βενιζέλος με τους άλλους τη μορτοκαλιά την πήραν οι άλλοι Την παπαριά την πήραν οι άλλοι Και ο Άρης έβαλε την νερατζιά Γεια σου Άρη νερατζόκολε παρακαλώ ΕΡΑΤΖΑ, φωτοβουκάλια οχ, οχ, ναι. Σήμα του, του συνδυασμού μας για να σας σώσουμε έχουμε την ΕΡΑΤΖΙΑ Γεια σου Άρη Νερατζόκολε καλώς τον καλό τον στο κλαμπ, καλός τον Άρη Λοιπόν, όπως σας είπαμε θα κουρευόμαστε με το κούρεμα ο αγαπητός αρχηγός Αλέξης Είναι μόδα στην Κορέα θα γίνει και στην Ελλάδα ορίστε Έλα Και... Άρα, πάπα τι είσαι εσύ ρε, τι είσαι, ρε παιδί μου Πάπα τι μιλό είναι αυτό ρε παιδί μου Τι μιλώ. Κυρίες μου και κύριοι Θα είδατε τις τελευταίες ημέρες μια διαφήμιση Που παίζει στα τηλεοράσια Όπου βγαίνει ένας πιτσιρικάς Και λέει να πούμε Αφού εγώ θέλω Μ' αρέσει να ράβω φούστες Γιατί ε, μου λένε να γίνω γιατρός ε, Αυτές οι διαφημίσει οι οποίες τέλος πάντων είναι πάντα σε συνεργασία και πλερωμένε αδρά από την, για την ολοκλήρωση της ΕΕ. Λοιπόν, είναι ο προάγγελος των σχολείων που θα μετατραπούν σε κολαπτήρια εργατών έτσι, για να στρέψουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών εκεί που συμφέρει τα αφεντικά του Φόν του Φόν Αδονάκη, του Φόν όλα σε Άκη είναι ρε παιδί μου και όλων αυτών των τύπου λοιπόν ορίστε ναι μπράβο μπράβο σωστά σωστά μπάλεσε Σωστά. Μπράβο, μ' άρεσε αυτό Έλα, πολύ σωστά απαντά ο φίλος εδώ Να τους βάλουμε, λέει, τον άλλο πιτσιρικά που λέει στην άλλη διαφήμιση Πάρε μου ένα γλυφιτζούρι Κι όμως, κυρία μου και κυρία μου Αυτά συμβαίνουν Συμβαίνουν ε, Είναι τόσο αθώα Είδες, όταν, ε, όταν είναι ζώα και παιδιά στις διαφημίσεις Τα ξέρουν καλύτε, ε, πολύ καλά αυτοί τώρα Δεν παίζουν στην επικοινωνία Το μήνυμα όχι απλώ περνάει Γίνεται και συγκινησιακό εγώ λέει θέλω να ράβω φούστες λέει ο Πιτσυρικάς. Γιατί λέει η μαμά μου μου λέει να γένω γιατρός Ξέρω γόροι παιδί μου να πούμε Μήπως πρέπει να αντιδράσει ο μπαμπάς σου και η μαμά σου στην κατάσταση Μήπως ο μπαμπάς σου και η μαμά σου πρέπει να αντιδράσω στην κατάσταση Α εκτός και αν κι αυτοί περιμένουν ε, το φόντρα γασάκι Ο οποίος διαβεβαίωσε τον γερμανικό λαό Ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Ότι εμείς φταίμε για όλα και θα τα διορθώσουμε. Τι χρηματοδοτείτε πάλι από το ΕΣΠΑ, αρε ΕΣΠΑ, δώσε λεφτά ΕΣΠΑ. Τι χρηματοδοτείτε από το ΕΣΠΑ, ορίστε παρακαλώ. <laughs> Έλα, ναι την τύχη μου, την τύχη μου ρε πούσι μου να γίνεις πολιτής πριν την πώς μου το έπες, πριν την Μπράεσ, πριν την Μπρά. Λοιπόν. Το ΕΣΠΑ, άκου τώρα, σε μαθαίνω εγώ τώρα, σου λέω διάφορα ωραία. Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί, πρόσεξε, την βιοταυτότητα. Το έργο θα εκτελέσει το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και το έχουμε και τέτοιο και έχουμε και Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. Τι ανακαλύπτουμε ρε. Σε συνεργασία με Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Άρα το ΕΣΠΑ, είδες το ΕΣΠΑ. Αυτή λοιπόν η βιομετρική ταυτότητα Στην οποία δεν θα έχουμε κανονική ταυτότητα Θα έχουμε βιομετρική ταυτότητα Είναι το διαβατήριο του μέλους Θα βγάζεις τη βιομετρική ταυτότητα Και θα περνάς παντού Εκτός από τον παράδεισο Εκεί έχουν κλεισμένη θέση ε, Όλοι οι καλοί άνθρωποι Εσύ που είσαι κακός δεν θα περνάς Λοιπόν Και ε, Τι έχουμε 730.000 οχήματα στην Ελλάδα Είναι ανασφάλιστα Αλλά μην σκανιάζετε πουλάκια μου Μέσα στο Μάιο Σας στέλνουν τις επιστολές Από το Υπουργείο Μεταφορών Και αν δεν πληρώσετε αν Θα δείτε τι σας περιμένει Ορίστε thank you, thank, you, thank you Να είστε καλά καλή σας μέρα Παγώσανε λέει Οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας Γιατί η τρένοσέ ε, διότι α, επέβαλαν κυρώσει ο Βενιζέλο, ο Σαμαράς και η Ήπα στη Ρωσία. Οπότε ε, θα, ο Χρυσοχοίδη, ο Χρυσοχοίδης, Ο Παναστάτη δήλωσε: Θα κάνουμε ό,τι επιβάλλουν οι Ευρωπαϊκέ και Ανατολικέ Συμφωνίε. Σιγά μην κάνουμε ό,τι θέλουμε εμεί. Οπότε τρένοσε κάτσε εκεί τώρα. Δεν την πουλάμε στου Ρώσους Α είστε από εδώ ρε Ρώσοι, που θέλετε και τρένοσε Τώρα ε, για τα πλεονάσματα, θέλω να σου πω: Ένα δι αυξήθηκαν οι οφειλέ των πολιτών το μήνα Ιανουάριο στο δημόσιο λοιπόν χρωστάγαμε ήδη τότε εμείς οι Έλληνες 62 δι φτάσαμε στα 63 και αυτό θα ανεβαίνει όπως καταλαβαίνεις διότι δεν είναι όλοι βολεμένοι και μην νομίζεις ότι και όλοι βολεμένοι πληρώνουν τα ξέρουν καλύτερα τα κόλπα κυρίες μου και κύριοι σας λέγαμε προχθές με το πολυνομοσχέδιο ότι περνάνε τα πάντα ένα από αυτό που σας είπαμε ήταν και το θέμα των κερεών κινητής τηλεφωνίας. Ε, πριν ακόμα περάσει το, το, το πολυνομοσχέδιο, γίνεται διημερίδα υπό την αιγίδα της έτσι Ξεκινάει σήμερα για να πείσουν τους Έλληνες ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ασφαλή. Θα πεθάνετε ασφαλές θα πεθάνετε υγιέστατε παιδί μου. Θα σας πείσει η Ενωμένη Ευρώπη γι' αυτό. Μην ανησυχείτε καθόλου σας παρακαλώ πολύ Θα πεθάνετε υγιέστατοι Θα πεθάνουμε υγιέστατοι Μας διαβεβαιώνει Η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη του Σαμαρά Του Βενιζέλου, το Φων Δραγασάκη Όλων των Φωνιάδων Όλων των Φόνιδων Όλων αυτών Τους οποίους ο Δημήτρης Ψαθάς Έβαλε στο θεατρικό του Φόν Δημητράκης Και τα, τους ονόμασε Ανθρωπάκια Που σε ειρηνικούς Καιρούς, χλεβάζονταν από τον λαό και τώρα παίρνουν την εκδίκησή τους λοιπόν τι σου εδώ παρακαλώ Α, ah, γι' αυτό μας βάζει WI-FI Πες ρε μεγάλε κι αν εσύ ξανα WI WI-FI, WI-FI Έτσι, έτσι, έτσι, σωστά Το... 100.000 σου, εσύ πας για δήμαρχος θα. Έλα Έλα, έλα Έλα, δύο εκατομμύρια τους κάνεις Δεν γίνεται χωρίς τεχνολογία Κοίτα να δεις τη μεγάλη Κοίτα να δεις τη μου Χωρίστε παρακαλώ Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα είχαμε πει για τις κινητές, για τις κεραίες, ότι στην Ελλάδα επιτρέπουν εκπομπή 100 φορές παραπάνω από αυτό που επιτρέπουν στη Γερμανία. Τα είχαμε πει τότε και με στοιχεία μας τα έδωσε ένας σωστό άνθρωπος και με αποφάσεις από τα Υπουργεία τους και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι γεγονό ότι στην Ελλάδα επιτρέπουν ακτινοβολία 100 φορές περισσότεροι από όσοι στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολιτισμένες. Άχτουν, άχτουν! Άχτουν, άχτουν! Τηρίκαλα, άχτουν, άχτουν! Ο αντιδήμαρχος Θόδωρος Πανός θυροκόλλησε στα νεκροταφεία λοιπόν άχτουν, άχτουν ανακοίνωση στην οποία λέει «Όσοι θα μένει είστε θαμένοι πέντε χρόνια, να φωνάξετε τους συγγενείς σας να σας ξεθάψουν ή δάλλως θα προχωρήσει ο Δήμος στις ενέργειες χωρίς άλλη προειδοποίηση. Άχτουν, άχτουν. Δηλαδή μεγάλη, καταλαβαίνεις τώρα στα Τρίκαλα, άμα δεν ξεθάψεις τον νεκρό σου, ε, αν είναι πέντε χρόνια πεθαμένος, θα επέμβει ο Δήμος, θα τον ξεθάψει και δεν ξέρω τι θα γίνει, βέβαια μέχρι τότε δεν νομίζω να το πετύχει αυτό το πράγμα Διότι από αυτά που βλέπουν και ακούνε Οι αποθαμένοι εδώ και τόσο καιρό στην Ελλάδα Την έχουν κοπανήσει. Την έχουν κοπανήσει Σηκωθήκαν από τα μνήματα και φύγανε σου λέω Ορίστε Ορίστε Ακριβώς έλα Είστε πονηρούλιδες Φυσικά και θα έχει ιδιωτικό νεκροταφείο γιατί γίνονται αυτά τυχαία, γίνονται αυτά που κάνουν οι, οι, οι, οι ΦΟΝ αντιδημαρχούλιδες. Λοιπόν, σας έχω μία τραγουδάρα για το τέλος. Όποιος δεν δε την ακούσει, θα χάσει. Ανοίξτε τα ραδιόφωνα να την ακούσουμε παρέα. Τον μου, σιγάλο, εσύ, τον μου, το μεγάλο, τώρα τον θα πνίξω στο κρασί κι άλλη στο μυαλό μου δεν θα βάλω το πόνο μου θα πνίξω στο κρασί κι σκοτουρά στο μυαλό μου δεν θα βάλω Σαν η καρδιά μου σε τότε δεύτερο μου τι να Σαν νικοτίνη η καρδιά μου σε μισή, τότε δεύτερο μου τι να ρωτήσει. Αν σε για πρώτη μου φορά Με φερντά κλίκη και με πάθος σε ρουφούσα στις χιλιακύπες μία μοδυνές χαρά αλλά σε κάπλησα γιατί σε αγαπούσα στις χιλιακύπες μία μονινές χαρά αλλά σε κάπτυζα γιατί σε αγαπούσα. <ΣΣΣΣ> Σαν η κοτήνη, η καρδιά μου σε μισή το τελευταίο μου συμβαίνεις σαν η κοτειρίνη η καρδιά μου σε μισή. το μου μου είσαι εσύ, είσαι εσύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE μου και κύριοι. Ακούσατε το ντόλι το Χαρμάντα Σε ένα υπέροχο τραγούδι Το τελευταίο μου τσιγάρο είσαι εσύ Αυτά έχουμε για σήμερα Δεν έχουμε τίποτα άλλο Θα επαναληφθεί η εκπομπή του καναλάρχου. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ευχαριστούμε πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σα, Για την υπομονή σας να μας ε, Ακούτε yeah. και εφρωμεθα να ησαсте πολύ καλά πάντοτε apaxapantes oh, so... Γεια και χαρά σας. Yeah. <συσίλιστα> Δεν με δω, δεν ερή, φω ξαπικ, φω ξαααράζε. Σύνταξα, τ'apprécieras la musique. Σάλα, τόμα, με τonen a fm Στέο.